Πέφτουν οι μα σιγά, σιγά σιγά στην Ευρώπη των λαών. Πέφτουν, Τι πέφτουν, πέφτουν. Οι φασίστες βγαίνουν τελικά, πάλι, με επιφάνεια. Ενώ ήταν κρυμμένοι κάπου, δεν του ξέραμε. Μουσική, του ξέραμε. Ε... Οι υπόλοιποι όλοι που ζήσαν, ζούσαν σε μια ομίχλη α πούμε, και λέγανε μπα. Αποκλείεται ας πούμε, ο φασισμό να υπάρχει να ξαναεμφανιστεί. Επειδή ήταν κάτω από το χαλάκι, πάνε πήρτες, βλέπαμε. Όχι απλά επειδή πάλι. κάποιοι να <laughs> Υπηρετούν, είναι αυτά, αυτά τα παιδάκια που κάνουν τη βρομοδουλειά που βολεύει πάντα. Ο πατέρας μου είναι 84 χρονών, yeah. ο οποίο λέει, όποιος δεν είναι κομμουνιστής είναι φασίστα. Εν φασίστα. Και τώρα φαίνονται όλοι, η Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης και της παπαριά. Yeah. Καλημέρα, γόρη μου. Yeah. Λοιπόν, άκου. Το Μαδούρο τον ξέρει, έτσι. Το και... Μαδούρο δεν ξέρω. Είναι ο αγαπημένος σου τράγκα. Φιντέρκα θα το ξέρει και τον Ερή το Νερίκ Καντονά το ξέρει και το Φραντσέσκο τότι το ξέρει. Τον Μπαρδέμ το ξέρει. Το Νερίκ Καντονά είναι που είχε βγει για τραγούδι. Ερίκ όλη... Καντονά, ερίκ Καντονά. Και σε, σε, τους οπαδούς της του Ράγιος Βαγικάνο που σου έχει φέρει ο σύντροφο και παίζει στα συζήτως κάτω το, τους ξέρει. Όλη αυτή είναι οι λύθοι σαν τη ζωή που του δούλεψε ο Σύπρα. Καταλάβετε θέλω να σου πω. Γιατί σα κολλάει τόσο πολύ ρε που με τη ζωή. Δεν μπορώ να το το δεν το το... μπορώ να χωνέψω ότι μια σωστή βρέθηκε σε αυτή τη το... χώρα και ήταν γυνα Αυτό δεν μπορούμε. Η ζωή δεν σου βγάζει κάτι ότι είναι η ντόρα τη αριστερά, α πούμε. Ότι είναι πάντα σωστή. Θα φύγει την ώρα που πρέπει. Θα επιστρέψει την ώρα που πρέπει. Θα κάνει υπόγειο παιχνίδι την ώρα που πρέπει. Και πάντα καθαρή, πάντα αμόλυτη, ρε παιδί μου. Δεν σου βγάζει κάτι τέτοιο η ζωή. Α, δεν τη λες α, δώρα, εύκολα. Εντάξει, μπορεί να έχει την άποψή σου, Μπορώ να έχω και την άποψή μου. Όχι, δεν επιτρέπετε, φιλαράκι, μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται. Έχουμε όλη την άποψή μα, γιατί ο καθένα έχει μια άποψη και λέτε μα. Το παιδί, το πίσω, είτε απόγευμα. Όταν σου λέω. Γιατί Δεν ψήφισε ο καράβασόπουλο όχι, μαζί με τον άλλο αντιπροσωπευτο του κουκουέ. Να μην πειράζει το μυμώνιο και ψηφια Να Μην περάσει το μνημόνιο, εκείνη τη μέρα θα πέρα το άλλο πρωί. Δεν μα παρατάσει με την καραμέλα; Πώσε μαλλακίε θα ακούσουμε πια. Δηλαδή δεν θα είχαμε μυημό και έχουμε χάσει το Κουκέ. Δηλαδή ξέρω τι τη αλλά τη σε μικρή ηλικία, σε μεγάλη ηλικία. Δεν το ρισκάρη κανένα. Γιατί το κάνει αυτό. Οι γιατροί όλοι το λένε. Αρέσει. Σταμάτα, όταν αρχίζει <laughs> να έρχεται η πρεσβιοπεία το ζάχαρο, κόβει και το άλλο θα σου τυφώ <laughs> Εύκολα. Σταμάτα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα Άζει που αν ξεχυλώσεις αυτήν την ηλικία δεν μαζεύει Μικρός, εντάξει, <laughs> έχει, θα μαζέψεις, θα κάνει. <laughs> Τα κολαγόνα σου είναι πιο ισχυρά Σε <laughs> ευχαριστώ και να και καλά, σα ακούμε Άντε, δάσε καλά, γεια Αν και λαφαζανικό, σε συμπαθώ <laughs> Γεια σου φίλε, αυτοπάτη, γεια Γεια σου, τεκνό. Καλησπέρα. Εχθέ πολύ μου άρεσε η εκπομπή σου πάλι. Ξέρει τι παθαίρομαι, την εκπομπή σε καψουρεύομαι. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου, πώ θα γίνει να δείξουμε κανένα σεξάκι? Μωρίς την ηλικία σου, το έχει ακόμα διαθέσιμο. Με έχει δει, 35ε, τι πώ Τι 35 Μαρή, με αυτή τη φωνή. Ρε βλάκα, κρυωμένη μου αυτή την ίωση. Κρυωμένη με την ίωση. Έστω και 35. Δεν Μου Έλα μου περάσει να σε ξαναπάρω, να ακούσεις κανονικά πω. Καλά, ναι, ναι, ναι. Υπομονή μέχρι τότε και προσοχή με το κουτί του Βίξ. Καλησπέρα. Τι κάνεις. Δεν μπορώ να πω. <χω> Είναι βρώμικο αυτό που κάνω. Πάλι βρώμικα πράγματα κάνει. Βλέπω sexy gym yoga combination στο YouTube όσο μιλάμε. Τι, Τι να κάνω, περνάει ηλιοσούλα, βαριέσαι. Καλά, εγώ πήρα να σου ευχηθώ καλή σαρακοστή. Καλά, ναι. Τι καλή σαρακοστή, Μωρή. Με νυστεία και προσευχή να συγχωρήσουν οι αμαρτίε του. Με νυστεία και προσευχή, φέτο δεν περιμένουμε το Πάσκα, την Ανάσταση, φέτο περιμένουμε την ανάκαμψη. <Τι> σε πόσε μέρε <Τι> <σε> έχει <Τι> η ανάκαμψη, αυτό θα λέμε. Είδαμε όλοι τα βίντεο και τις φωτογραφίες mm. Με τους πρόσφυγες που χθες πέρασαν το ποτάμι Και μπήκαν στη Σκόπια Στα Σκόπια στη Μακεδονία Οπ, Ταμπού, ταμπού, νάτα το, το ταμπού Μακεδονία δεν το θέμα κανένα Γιατί μου αρέσει ότι αυτό είναι το θέμα Ότι πνίγουν άνθρωποι από εκεί, από εδώ, μέσα στο κρύο Τα ποτάμια, κατά χύμωνο, Το θέμα είναι να λέγεται Μακεδονία ή Σκόπια Μάλιστα Για μένα Αυτό το θέμα. Σε εσένα, το λέω, Μωρή. Α, αναρωτιέμαι τι ανταλλάγματα έχουν πάρει αυτή η Μακεδονία, τα Σκόπια, Φίρομ, όπω θε να το πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία για να κλείσουν τα σύνορα και να μην αφήνουν του πρόσφυγε να περάσουν από τη χώρα του. Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοια δέκαστη είναι. είναι. Είναι χωρί αντάλλαγμα αυτό που κάνουν. Ναι, ναι. Α, και λοιπόν, δεν μου κάνει εντύπωση, θα μπορούσαν και χωρί αντάλλαγμα, απλά όμω τα Σε τι θα του ενοχλούσε να περάσουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν θα του ενοχλούσε, απλά του είναι πιο ευχάριστο να πεθάνουν. Χωρί αντάλλαγμα, λε. Ναι, κάνει εντύπωση ότι τα φασιταριά misne choria mono Ε, βλέπαξε αυτή την εικόνα πάλι από αυτό το χήμαρο και φέρα πάνω στην ρωμένη. Καλαφική Studio είναι ψέματα. Σαν του άλλου που λέγαν του πήγανε στο φεγγάρι. Συγά. Πε Παραμόμοντε. Είναι κάτι έχουν στείλει εκεί κατά νερά, έχουν τάγμα, έλα μαγειστώ για να επιστοποιήσουν τον κόσμο. Και καλά ότι καλύπουν οι πρόσφυγι. Σάντε παρατάλει μα αυτή η προπαγάντα. Η ιδελική ηγεμονία τη αριστερά, εγώ θα τα πω. Ο άνθρωπο δεν τα έχει πει ακόμα αυτά γιατί τα έλεγω πρώτα. Τα μουρμούτι, αυτά τι κάνουν. Ποιο έχει ορότατο. Εσέτρε. Θα μάθει λίγο. Λέει. Λοιπόν, καιυτόχουνα ότι όλοι οι χώρα έχει γίνει να έχει μάρω και σε αυτό το μας είχε βρέξει τους αστραγάλους, ανέβαινε στον γόνατο, ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε και τώρα που μνηγόμαστε ακόμα να δούμε ότι μια όχθη γράφει ΝΑΤΟ και άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει ή ακόμα δεν θέλουμε να το καταλάβουμε ή δεν θέλουμε να το δούμε, παίζουν πολλά Έλα, δεχτείτε να σου πω. Αν θέλω να μιλήσουμε ήραμα για να μην τσακωθούμε. Είμα Γιατί να μην τσακωθούμε. Τιμάνι, ουμελές, Καταρχήν, εγώ σε λέω Κασιδιαράκι. Το ότι εσύ είσαι. Ε, για μένα είναι τιμή μου. Το ότι εγώ, εγώ σε λέω είναι το θέμα. Όχι, άλλο. Αλλά είναι η κουβέντα που το φέρε. Είμαστε μειονότητα. Οι Έλληνε έχουμε καταντήσει μειονότητα μέσα στη χώρα μα. Από την εποχή που αυτό ο αρχιπροδότη ο Σαμαρά. Μα μην μιλάτε για, α... για του Σαμαρά, σα έχει βοηθήσει τόσο ο Σαμαρά. Από τότε που αφ... του Αλγανού πήγανε στην Ελλάδα, μα έχει πάρει ο διάλογο σαν Έλληνε, Όχι όχι θέλουν οι Αλανίοι. Όλοι όσοι μπαίνουν στην Ελλάδα, κοιτάζουν πρώτα να κλέψουν, να ό,τι βουτύξουν και φύγουν. Αυτό το πράγμα <συμφίλει> που στην Ελλάδα παράγουμε περισσότερου φασίστε, ακόμα και από του πρόσφυγε, δεν μπορώ να καταλάβω. <συμφίλει> Τέτοια <συμφίλει> παραγωγή <συμφίλει> πια. Σε εξάγουμε <συμφίλει> <αφήν>, λίγο. Φεύγουν μόνο οι καλή. Και εμεί περάσαμε ένα πόλεμο και μια εισολή από του Γερμανού. Δεν σηκωθεί κανεί οι παπούλε μα να φύγουν να πάνε σε ήδη. Παρακάτσανε, βγήκανε στα βουνά, πολεμήσαν και διώξαν του να Ωραία. Αυτοί δεν πρέπει <συμφίλει> να κάτσουν να πολεμήσουν να διώξουν αυτού που του συνδιάνε. <συμφίλει> <συμφ <Σιού> <Σιού> το πρόβλημα είναι αυτό που φοβάσαι, είναι ότι η Ελλάδα σε λίγο καιρό δεν θα έχει Έλληνε. Δεν φοβάμε μόνο αυτό. Φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό θα θέλει το παιδί μου να πάει στο σχολείο και θα φοβάται να μην το σφάξουν στον δρόμο, να μην μου το βρει. Δι... Μήπω να φοβάσαι θα... καλύτερα τον εαυτό σου που δεν μπορεί να εξηγήσει το παιδί του ότι δεν κινδυνεύει από αυτού, αλλά μπορεί να κινδυνεύει από κάποιου Έλληνε περισσότερο από αυτού που ήρθαν κατατρεγμένοι από μια χώρα σε πόλεμο. Δηλαδή <Σιού> τώρα, <Σιού> τώρα να τα βάλει τον εαυτό σου, <Σιού> να εξηγήσει, <σχερθυνά> μετά να τα βρει το παιδί σου. <σχερθυνά> Κιλείς, Καταλαβαίνω. Έχει λογική που φοβάσαι ότι η Ελλάδα σε λίγο δεν θα έχει Έλληνε. Αφού λε ότι δεν κινδυνεύουμε Μπορεί να ομίσω εκεί ο άνθρωπο που πήγε ότι η γυναίκα του να γεννήσει γιατί δεν σφάξαν για μια κάμερα. Σα σου πω για τον άνθρωπο που σφάχτηκε μετά από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, <σομίως> επειδή ήταν αντιφασίστα. <σομίως> που εσεί ήδη <σομίως> οι, <ίδιοι>, οι Έλληνε, <σομίως> που εσείε <ίδια>. οι <σομίως> Έλληνε, τον σφάξατε, να θυμίσω. <σομίως> κάνω λάθο. Όχι, δεν κάνει λάθο. Α, <σομίως> α, δεν κάνω λάθο. <σομίως> Μάλλον. Αλλινοσφαχτήκαμε. Αλλινοσφαχτήκαν, νομίζω ένα σφάχτηκε. <σομίως> ο ένα από του δύο θα ασφαλώνταν, έτσι είναι. Μα χέρι έχει ο ένα, δεν είχαμε και δύο. Τι Συνδέλετε το κατάλληλα ματι τώρα. Τίποτα, είπα κάτι το οποίο καλύτερα μπε στο αγώ σου μέσα στη φωλιά σου, και παράτα μα. Γιατί σε προκλητικός. Εγώ? Και εγώ σου μιλάω και σου λέω... Ό,τι θα μιλήσουμε κιόλας. Έλα παιδί μου τώρα, έλα για. Γεια σου, τρελό αγόρι, ο γυνατήρα σήμερα. Γεια σου, Λαρακί. Σήμερα δεν πήρα να αφιευρίσω, δεν φωνάξω. Καλά, μην οργίζεσαι. Πήρα να υποκλειθώ, χιαλί, πια σου λέω, τον καλά μου, και εγώ δεν ξέρω τον Γουστάρο, είναι κουκουέβαμένο και φανατικό. Και εσύ κουκουέ Ό, δεν πάτε, είσαι. Ε... <laughs> καλό, ε. Άκουρε, μα. Αυτό που βάζετε για του φασίστε με στο μεσοπόλεμο, αυτό το πράγμα πρέπει να το παίζετε κάθε μέρα, φίλε, είναι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά σου μιλάω, υποκλίνομαι. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, πραγματικά με κάνει να αισθάνομαι, φίλε, πάρα πολύ άσχημα. Για όλο αυτό το σκην μπορούσατε να το βάζετε κάθε μέρα. Κιστεύω τα φασισταριά, όλα αυτά τα ζώα, όλα αυτή οι λίφοι, οι βλάκες, τα ζώα, όλα αυτά... Συγνώμη, εσείς οι Σαμαρικοί διά... που έχετε εκθρέψει τα φασισταριά, θα νιώσετε λίγο άσχημα. Εί, Είς οι εί. Σαμαρικοί που έχετε εκθρέψει τα φασισταριά. Τώρα πες να σου πω να πας να γα... Είσαι, Εγώ σου πήρα να σου πω ότι υποκλίνομαι σε αυτό που έχετε βάλει. Μ' αρέσει που Δεν τα ακού, μαλλίκα. Σου είπα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να το βάλω. Αν μπορούσα να το βάλετε κάθε μέρα, πιστεύω πολύ κόσμο τον αγγίζει, φίλε, αυτό το βιντεάκι. Όλα αυτά που λέτε για το Μεσοπόλεμο κλπ. Βρεοκόμο, ναι, εσύ στα χοντρόπετσα κατά κάθια. Δεν ξέρω τι είπα, θέλετε. Θέλω να φεύγει, Άι γάτσου. Σου είπα υποκλίνομαι, μαλίκα. Μ' αρέσει Α, που δεν για... θαύριζε. Έλα, Μωρή, Γιοννάτη. Έλα, αγαπητή. Ρε, δε, παν' Και εσύ, κάλο, μέσα μαλλίγε, μα μας βάζετε χυμάρου, να τα... μου και τέτοια. Τι πνίγονται, μουσουλμάνοι πνίγονται, ρε, μαλλίγε. Αυτοί έχουν ένα παιδιά στα νύχια μα. Στο οι Έλληνε που δεν έχουνε. Ωραία, θα βγάλουν, έχουν ανταλλακτικά να πούμε. Τώρα, κάλυψτε και μα δείχνετε. Τέλο πάντων, ρε, μαλίγε. Κατέφτια σε αυτού του ελίθιου ότι ο πόλεμο γυρνάει στην κοινότητά μα πολύ καιρό τώρα. Και δεν απέχουμε πολύ αυτό να γίνουμε κι εμεί ξαφνικά πρόσφυγε. Και να μην την εύχομ να βλέπουν το λεπίδι να πλησιάζει το παιδί του και να μην ξέρουν προς τα που να φύγουν και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να μην αφήνουν τα μου*** του φασίστες, στους μαζί τη Χρυσαυγής και καλά ότι θα καθαρίσουν την κατάσταση Είμαι ένας συναδελφός Τσολιάς, μαρατζής Όχι ναι Τσολιάς Όχι, το πρώτο άλλα στα μάτια. Μπατσάκο, Ματσάκο. Πράβων. Λοιπόν, επειδή είναι φανατικό από το πολύ παλιά και σα αγωγό στα μάτια. Και τώρα σα αγωγό, είμαι στο γραφείο βέβαια μου είχατε μια κοινή και, και έπαιζε τα αναζητικά πριν. Και μου λέει τρέπεξε χρυσα αυτή και μόλι συνεχίζει το ράδιο και αγούλη τη φωνή του τύπου, μου λέει χίλια, συγνώμη, παλικάρι μου υπάρχουν και παιδιά σαν εσένα στην αστυνομία. Είδε. Είδε. Από τη μία μέραξε, αλλά μόλι άγνωσαι το θύμιο, κατευθείαν λέει υπάρχουν παιδιά σαν εσένα. Αλήθεια, υπάρχουν παιδιά σαν και εσένα στην αστυνομία e para bravo Καλησπέρα. Yeah. Για. Κατά και το χανοιχτή αρέσει περιμένουμε όλα. Στα λύσει, μεταξύ μα μιλάμε, θέλω το άγριο γύρω, γύρω. Έτσι μπράβο, κι μα αρέσει. Λοιπόν, αγορίδα, θα έχει λύσει όλα τα θέματα ο προεδροσ έτσι, δεν τα συζητάμε. Τώρα να θέλω λίγο να τηλοποιήσει τα αγλικά του, εγώ την προφορά γιατί τα κατέχει να κανονίσει να πάρουμε τα μάρμαρα του Παρθενό και καπάκι, θέλω να πάει η κορέα να ζητήσει τον αφοπλισμό τη πόλη κορέα να είμαστε ήσυχοι, να κοιμάστε ίσιοι. Γιατί και ενδέχεται από συντρόφου. Δεν έχουμε ανάγκη και δική μα είναι αυτή. Δική μα είναι και η αυτή. Το κύπρασότη και εκεί. Ο Ο Λούδος μπορεί να κανονίσει να κατέβει κάτω εκεί πέρα στη Βόρεια Κορέα. Α, ταξιδάκι δεν με χάλασε, ναι, ναι. Μία αποκάλυψη. Είδα το φιλμάκι στον Ενικό για τον Μπάχαλο που έγινε χτε με το τραγούδι τη Eurovision στην ΕΡΤ. Ανάμεσα στα πρόσωπα, βασικό πρόσωπο ο Στεφανίδη Ονίκο, Σαλονικιώ, που είχε παλιά τον Μήλο. Ο Στεφανίδη Ονίκο είναι κολλητό με τον Ταγματάρχη το Λάμπη από τα χρόνια που ήταν στα ΤΕΗ τη Λάρισας 76-77. Το τραγούδι έγινε με απευθεία ανάθεση. Το πράγμα βρωμαίνει. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Είναι κολλητάρια. Ο... τι έγινε, παιδί μου, τι θα γίνει, ότι δεν έγινε σωστό ο διαγωνισμό. Δεν Έγινε διαγωνισμό, διαγωνισμός, απευθείας, ανάθεση έγινε. Και τι έγινε. Τόσα γίνονται αυτός, επειδή είναι εξωτερία, έτυχεστηκα, μικρός για την Eurovision. Ότι καθόμαστε και ασχολιόμαστε με την Eurovision. Είναι ψύγμα, αλλά μας χοροϊδεύουν. Καλά, εντάξει. Ελληνοφρένεια. Ήδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί καλέ. Πού σας ακούμε. Καλά, εντάξει. Δεν το κάνουμε για τσάμπα, τώρα μην νομίζεις μεταξύ Να σε ρωτήσω κάτι που ίσω ταιριάζει στην ασυγκρασία σου. Ταιριάζουν πολλά στην Μπορεί... ασυγκρασία μου. Μπορεί να ξέρει την άποψη τη Βασίλισσα Αγγλία. Φαντάζομαι πω κάνετε παρέα. Πού και πού, πού και πού. Α, κάπου κάπου. Εντάξει, ναι, είναι λίγο μπασκλά. Εξέφρασε άποψη υπέρ τη εξόδου τη Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, δεν το δανέ. Κάνω λάθο. Δεν αποκλείται, Εντάξει, τη βολεύει λίγο. Τέλο πάντων, επειδή δεν έχω ακούσει να το παρουσιάζουν τα κανάλια αυτό, αν είναι έτσι. Και επειδή εκτό από του φοβεροί και και δημοσιογράφοι, το ψάχνετε. Ναι, είμαστε και δημοσιογράφοι, είμαστε και Αποστόλη, με ξέχασες. Εσένα. Εμένα. Δεν αποκλείεται, είστε τόσες. με πάρεις τηλέφωνο. Α, για τηλέφωνο ήταν να σε πάρω. Θυμάμαι ότι είχα να πάρω μία, δεν θυμόμουν να ήταν τηλέφωνο. Ποια φωνάζευε από μέσα. Έχει μορφή και παιδιά δεν τρέπεσε. <laughs> Όλε οι πατρεμένε, ξαναμένε. Δεν πιθανέ άντρε. Τι γίνεται, παιδιά. Δεν δυαύει, ο άντρα μου είπε, δεν δείλεύει. Δεν δυλεύει. Κάθε με υπογραφή, Υπερκεφαλέαστή που λέμε. είναι, μια... είναι συστημικό, είπαμε από στόλη. Με Ξέχασε από την κοντά σε παίρνω. Α, δεν μπορώ να κάνω είναι... ταξίδια να κάνω σε δουλειά, συγνώμη. Είναι γυναίκα του συστημικού, τι να κάνουμε τώρα. Α, σ είσαι. Εγώ είμαι! Μόλι! Πουτάμπλεξε <laughs> με αυτόν μόλι. <laughs> τώρα σε κατάλαβα. Δεν είχα γνωρίσει εσένα, τι να σε κάνω. Μόρι με το ΣΥΡΙΖΑ θα άμπλεξε. Μετά έγινε Αυτός δεν βιβεία. είναι συστημικός, είναι Νε, νεοσυστημικός, έτσι τους λέμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Για να μετά τους ξεχωρίζουμε είσαι. τους παλιούς. Η νεοσυστημική αυτή, τα άπλεξες Μωρή αυτόν, δεν είχες να κάνεις άλλο. Ή δεν το όξερας από την αρχή ότι θα γίνει. Δεν το ήξερα, μετά έγινε τέτοιο. Α, σε πλάρω. Και έχετε μαζί και παιδί. Έχουμε μαζί και παιδί, Πα ναι. Α, πολλαπλασιάζονται.